Esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Narnia. Ó, ah. oh, é o oh. Brys, hein? Ô oh, na na na. Ô na na na. Oh, na na na, a maioria das amiga da minha ex miła. Ô querendo... na na na, na na, na, na. Oh, na, na, na. olha as amiga da mia esmina lochi να να, querer no santa Na na na Na na na ba Na na na Na Nä, o, na na Na na na Na na na θα έχουμε μεγάλη ύφεση, Είναι η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έτσι έχει αντιληφθεί του πανηγυρισμού τη αντιπολίτευση. Με τον Άννανα, το βάλαμε λοιπόν αυτό, τον Άννανα τη Ντόρα. Τον Ανανά που κάνει θράψη στο TikTok, σε αυτή την εφαρμογή των νέων και όσων αισθάνονται νέοι, με διάφορε παλαβωμάρε και άλλα πολλά εκεί μέσα. Παίζει πολύ αυτό το τραγουδάκι. Είπαμε λοιπόν να το χρησιμοποιήσουμε έτσι, αφού έχουμε τον Άννανα έτοιμο, στρωμένο έδαφο. Το έχουμε πει και άλλε φορέ, δουλεύουν για μα για όλα τα θέματα και για τα απλά ωραία τραγουδάκια αλλά όμως τώρα εδώ μιλάει για την, ύφεση, για την ύφεση την οποία όλη την περιμένουμε και σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μέσα σε 40 μέρες περίπου ο Σταϊκούρας που είναι αρμόδιος υπουργό, έχει αλλάξει 5-6 φορές το νούμερο της ύφεση. θα ακούσουμε εδώ όλες τις αλλαγέ, έτσι και να ξέρουμε τι ακριβώς και πώ αντιλαμβάνονται οι ίδιοι τα πράγματα και πόσο μελετημένα τα, τα έχουν τα πράγματα Και με, ποιο, με πόσο ωραίο τρόπο τα εκφράζουν όλα αυτά τα πράγματα τα οικονομικά. Ε, ξεκίνησε από την αρχή τη καραντίνα και φτάνει μέχρι σήμερα. Αντίστοιχα είναι και η επιπτώσει στην Ελλάδα. Ναι, απλά στην Ελλάδα θα παραμείνουμε σε θετικό ρυθμό οικονομική μεγέθυνση. Σα προειδεάζω ότι σύμφωνα με τι εκτιμήσει η οικονομία θα κοιμηθεί ωριακά στο μηδέν, λίγο πάνω από το μηδέν, όταν η Ευρώπη θα είναι περίπου είναι στο σημείο 9. Η εικόνα για την Ελλάδα είναι σε πιο ήπια α, ποσοστά ύφεση. Κοιτάξτε, από 1 μέχρι 2-3% είναι αυτή τη στιγμή οι εκτιμήσεις. Ήφεση θα είναι πάνω από 3% κοντά, πιο κοντά στο 4%. Πάνω από 3 κοντά στο 4. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι με βάση εκτιμήσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ύφεση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα θα κοιμανθεί από 5 έως 10%. Για να περιορίσουμε μια ύφεση η οποία εκτιμώ ότι uma teórica από 10 έως 13% quem foi que disse ο tu me divulgar quem foi que disse que te no quarto te fazia chamava de gostosa era mordida Αυτό είναι ο Μητροπολίτη Πειραιά. Εδώ ο Ντόπιο που λέει για το Θεό και ότι ο Θεό δεν μπορεί να προσδώσει θάνατο, γιατί είναι δημιουργός στη ζωή. Όμω τον θάνατο ποιο τον προσδίδει τελικά. Πρέπει να απαντήθει όλο αυτό. Λίγο πριν ακούσαμε του Σταϊκούρα, ο οποίο στην αρχή τη καραντίνας έλεγε θετικό ρυθμό θα έχει η Ελλάδα, τόσο πολύ μπροστά. Μετά σε μια άλλη συνέντευξη είπε 0% και μετά άρχισε να ανεβαίνει. 1, 2-3% σε άλλη συνέντευξη είπε 3-4% σε μια άλλη 5-10% και στην τελευταία είπε 10-13%. Και ακόμη δεν έχουμε όλα τα δεδομένα. Μπορεί να αλλάξει και αυτό σαν τι μάσκε. Πώ είναι οι μάσκες, τι βάζουμε, δεν τι βάζουμε, είναι καλέ, είναι κακέ. Έτσι λοιπόν και ο ρυθμό τη ύφεση. Να γυρίσουμε όμω στα θεολογικά. Ο Μητροπολίτη Πυραιό Σεραφείμ μιλάει για τη Θεία κοινωνία και δίνει πολύ χρήσιμε πληροφορίε και κυρίω διηγήσει προσωπική ζωή. Αλλά εμεί έχουμε την εμπειρία τη χάρητο. Είναι δυνατόν ο Θεό, ο δημιουργό τη ζωή, να, να, να προσδώσει θάνατον. Επομένω δεν μπορούμε να το δεχθούμε. Αποτελεί παραβίαση Του συντάγματό μα, τη θρησκευτική μα ελευθερία, είναι κακόβουλο βλασιμία απέναντί μα αυτό και ρατσισμό. Θεωρώ ότι είναι ύβρι να ισχυρίζεται κάποιο ότι από τα άχρηστα μυστήρια που είναι ο Ζων Χριστό μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε μα οποιαδήποτε λιμική ασθένεια. Εγώ να σα πω ένα προσωπικό γεγονό. Είχα πάει σε ένα νοσοκομείο και, και κοινώνει σαν ασθενή από AIDS, ο οποίο ήταν όλο το στόμα ήταν γεμάτο πληγή αίμα. Δεν μπόρεσε να καταπιεί όλο το μαργαρί το μισό. Ton me to na no mi chome to é, mas to E wy nas tênis, E além de tudo, tu que quis terminar. E além de tudo, ela quis me largar. E hoje em dia não dá. Caramba, CK, vai. Na na na. Na na, a maioria das amigas da minha ismina tam querendo. Na na na. Na na. Das amigas da minha ismina, louca e doida, querendo ser. Parou? Segurou? Έχουμε καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα στον Πειραιά. Έχουμε την, την, την επιδημία της ευλογιάς το 1895, η οποία απεσοβήθη με την παρέμβαση της Θεοτόκου. Κοιτάξτε, σας είπα, η Εκκλησία βιώνει το θαύμα. Θα σας υπενθυμίσω τον Ορχομενό, τα φιλιατρά, τον Πύργο, που με την παρέμβαση της Θεοτόκου α, σώθηκαν αυτές οι πόλεις από, τη, από την αζιστική βία και το έγκλημα. Εδώ έχουμε ιστορικέ αναδρομέ. Μιλάει για τα φιλιατρά, τον πύργο, τον ερχομενό, τα χρόνια που εδώ είχαμε του Ναζί, το 40-44. Και με την παρέμβαση τη Θεοτόκου, όπω λέει ο Μητροπολίτη, σώθηκαν αυτέ οι περιοχέ. Η Θεοτόκο, γιατί δεν παρενέβη στο Δίστομο, γιατί δεν παρενέβη στα Καλάβρητα, στο κομμένο τη Άρτας στο Βιάνο, κάτω στην Κρήτη, γιατί είχε επιλεκτική παρέμβαση η Θεοτόκο, σύμφωνα πάντα με τη διοίκηση. Του Μητροπολίτου πήρε ως έσωσε τα φιλιατρά. Τι παίζει με τα φιλιατρά, τον πύργο και τον ορχομένο της άλλης περιοχές. Στην Κεσαριανή επίσης θα μπορούσε να πάει Θεοτόκος, ιερός τόπος μαρτυρίου και εκεί. Τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη γιατί έχουμε τον κύριο Τελοπόν. Μη διακόπτεται τον κύριο Βελόπουλο. Εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που εργάζομαι. Δεν είμαι επαπαροχή υπηρεσία σε κάθε κόμμα να αλλάζω κάθε εβδομάδα. Πολύ σωστά τα λέω. Τελειώνω. Δεν αλλάζει κόμματα κάθε εβδομάδα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι σαν αυτό που καταγγέλει. Δούλεψα για τον Ανδρέα, ο και για την αλλαγή που όλοι οραματιζόμασταν. Δεν ξέρω πού υπήρχαν κάποιοι από το Πασόκ. Θα σταθώ δίπλα του για ένα και μονολόγο. Γιατί το άλλο το θέλει ο Θεό. Το επαναλαμβάνω. Και μόνο για τον πόλεμο που κάνουν στον πρόεδρο του λαό, το λέω εντύπω, θα φύγω τελευταίο από το κόμμα. Ο Αντώνης Σαμαράς, με τις επιλογές του, είναι μια λύση ευρωπαϊκή για τον τόπο. Δεν είμαι επεπαροχή υπηρεσία σε κάθε κόμμα να αλλάζω κάθε εβδομάδα. Πολύ σωστά, συμφωνούμε σε όλα αυτά. Εδώ ακούσαμε μια συνοπτική ιστορική διαδρομή ε, που αγγίζει αρκετά κόμματα, αλλά δεν είναι σαν αυτούς που καταγγέλλει. Το έλεγε κάποιον βουλευτή από κάτω της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς έχει ξεχάσει, οπότε έχουμε το φάρμακο. Όσοι έχετε πρόβλημα με τη μνήμη σας και θέλετε να την οξύνετε και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών Μνημονικών Αυτή την περίοδο εγώ έχω να δουλέψω δύο μήνες. Πώς θα ζήσω εγώ Ο αγαπημένος μας πρόεδρος εδώ Βασίλης Λεβέντης με το δράμα του Πώ θα ζήσει, Γιατί έχει να δουλέψει δύο μήνε. Για άλλου το λέω, αλλά το βάλαμε εκεί. Ται, ταιριάζει γιατί παίρνει και χρώμα στη φωνή. Όταν παίρνει την δίγηση κάποιου άλλου, μια άλλη κατηγορία τη κοινωνία που πλήττεται από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μα, αλλάζει και τη φωνή του. Και όλο αυτό ο πόνος μα έκανε να συναισθανθούμε την αγωνία του και την αγωνία αυτού που περιγράφει. Θα πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εμεί τον θυμόμαστε που και όπου το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν νομίζω κανεί άλλο δεν θυμάται αυτέ τι μέρε. Ο Νίκος Ο Παπά, ο Νίκος Ο παπάς, είναι η ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το Think Tank. Ο ίδιος ο Παπά είναι το η δεξαμενή σκέψη του. ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για τις ιδιωτικοποιήσει που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ που όμως δεν είναι ιδιωτικοποιήσει. Μισό λεπτό. Μήντα λέμε ιδιωτικοποιήσει. Πάντω, όταν πρόκειται ειδικά για συμφωνίε με κρατικέ εταιρείε άλλων κρατών με τα οποία αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση να συνεργαστεί, και μιλάω και για την περίπτωση του λιμανιού και για την περίπτωση των αεροδρομίων, στα οποία είναι η Φράπορτο, που υπάρχει και εκεί συμμετοχή του Γερμανικού Δημοσίου. Άρα λοιπόν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όμω όταν ήταν στην αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, κατήγγειλε ω τα 14 αεροδρόμια της Φράπορτ και το τι γίνεται με την Κόσκο στο λιμάνι, τότε τα έλεγε ιδιωτικοποίηση, Όταν ήρθε στην κυβέρνηση, ξεπούλησε τα 14 αεροδρόμια και συνέχισε ό,τι γίνεται με την Κόσκο στο λιμάνι, όλο αυτό δεν ήταν ιδιωτικοποίηση, ήταν διακρατικές σχέσεις μεταξύ Γερμανίας, Ελλάδας, Κίνας, Ελλάδας. Όμως τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ήταν ιδιωτικοποίηση και ο Σταθάκης και ο Σπίρτζης στη Βουλή μιλούσαν για Σπίρ Η κυβέρνηση κληρονόμησε δύο ενεξελίξεις ιδιωτικοποιήσεις Μη σόλετο μη τα λέμε ιδιωτικοποιήσεις Των αεροδρομίων και του λιμανιό του Πειραιά <Τοί> <Τοί> Και είπαμε ότι εμείς πονάμε, αλλά θα το κάνουμε για να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση στις 9, στις 9 ιδιωτικοποιήσεις. Μισό λεπτό μη τα λέμε ιδιωτικοποιήσεις. Στις 9 ιδιωτικοποιήσεις που επιβλήθηκαν στη χώρα. Μάχη είναι με τα 14 αεροδρόμια της χώρας. Δεν θα δοθούν. <ume> Μάχη είναι με τα 14 αεροδρόμια της χώρας. Δεν θα δοθούν. Και εδώ ο στο τέλος θυμηθήκαμε και αυτό τότε που έλεγε και έπειθε τους ψηφοφόρους ότι δεν θα δοθούν τα 14 αεροδρόμια και μόλις ήρθανε μεταξύ όλων των άλλων που έκαναν κολοτούμπα έδωσαν και τα 14 Αεροδρόμιο που δεν είναι ιδιωτικοποίηση αλλά την κατήγγειλαν ω ιδιωτικοποίηση όταν την έκανε ο Σαμαρά. Έκαναν ακριβώ το ίδιο που είχε σχεδιάσει ο Σαμαρά. Αλλά τότε ήταν κάτι πάρα πολύ καλό και καλά. Αυτοί είναι επαγγελματίε, τα κάνουν αυτά. Ο κόσμο από κάτω που έβριζε τι ιδιωτικοποιήσει επί Σαμαρά και μετά τι κατάπια αμάσιτε και τι 14 ιδιωτικοποιήσει. Πώ μπορεί κάποιο, αν έχει κέφια, να ερμηνεύσει και να εξηγήσει το φαινόμενο. Δεν έχει κέφια κανεί, οπότε πάμε στα υπόλοιπα. Το πέταξε το φουντούκι το συνάδελφο, σήμερα το πρωί νομίζω στην ΕΡΤ βγήκε, Μπογδάνος Κωνσταντίνος, έκανε το συγκερασμό που δεν έπρεπε να κάνει κανείς. Κύριε Παπα-Χριστόπουλε, στο, στο τώρα. σπίτι των κρεβασμένων δεν μιλάνε διασκευή, μέσα σε 1,5 μήνα, μήνα κορονοϊού είχαμε σχεδόν λιγότερες απώλειες από όσες είχατε μέσα σε 2 ώρες το ΜΑΤΟ. Παγομάρα και αμηχανία. Δεν το κάνει αυτό. Δεν συγκρίνονται. Δεν μπορεί να βάζει νεκρού σε μια ζυγαριά. Πόσους είχατε εσεί, πόσου εμεί. Εμεί είχαμε λιγότερου, άρα εμεί σκοτώνουμε λιγότερου. Μπράβο στη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα πάντα με τη λογική του συναδέλφου εδώ, προλαλήσαντα. Μπράβο που σκότωσε λιγότερου μέσα σε μεγαλύτερο χρόνο. Ήταν ικανοί να σκοτώσουν περισσότερου στην αλήθεια. Αλλά όμω δεν το έκαναν γιατί ήθελαν να έχουν χαμηλότερα σκορ στου νεκρού πάντα σε σχέση με τους άλλους του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ακολουθεί ακροδεξιά χιδαιότητα για Μαρφήν από το Μάκη Βορύδη. Αν ότι αυτό το έγκλημα έχει μια σχετικό ταυτότητα. Τι διαδηλωτές, ταυτότητα. Διαδηλωτές, διαδηλωτές, διαδηλωτές, αναρχική αγροαριστερή πήγανε και πέταξαν μια μολότο, δύο, τρεις, πέντε, με αποτέλεσμα να καούν αυτό οι άνθρωποι εργαζόμενοι μέσα στο συγκεκριμένο κτίριο. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλει να υποδηλώσει η μνήμη. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Δεν έχει προκύψει ότι η υπεύθυνη για την δολοφονία των ανθρώπων στη Μαλφήν ήταν ο, η ακροαριστερή διαδηλώση. Σωστά. σωστά. Με διαφορά ότι έχει προκύψει απολύτω ότι το συγκεκριμένο πλήθο έχει και συγκεκριμένη ταυτότητα σε συγκεκριμένε διαδηλώσει. Εδώ λοιπόν μόλι ακούσαμε μια ακροδεξιά χιδεότητα. Βέβαια είναι πλεονασμό στην ίδια φράση να υπάρχουν οι λέξει ακροδεξιά και χιδεότητα. Αλλά δεν πειράζει. Σχηματα λόγου είπαμε να κάνουμε αυτό τον πλεονασμό. Μιλάει εδώ ο Μάκς Βορύδης για το έγκλημα της Μαρφίν και αναφέρει τη λέξη διαδηλωτέ, Βάζει αυτή τη λέξη μαζί με άλλες κατηγορίες ή πεπιθήσεις. Και αφήνει να εννοηθεί με τον τρόπο που το κάνει πάντα ε, ότι διαδηλωτέ, 200.000, τους αποτιμά, ε, είχε αποτιμήσει η αστυνομία τότε, όσοι και να ήταν, ε, όλοι αυτοί έκαψαν ή ήθελαν να καούν οι εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι στη φάκα της Μαρφήν. Το κάνει αυτό με αυτόν τον τρόπο και δεν σταματάει εκεί, πάει και παραπέρα. Με διαφορετικά, έχει προκύψει απολύτως ότι το συγκεκριμένο πλήθος έχει συγκεκριμένη ταυτότητα σε συγκεκριμένες διαδηλώσεις. Εγώ δεν είπα αν ήταν ο Νίκος, η Μαρία ή ο Γιώργος. Μίλησα για το πολέσιο μες το οποίο έγινε ο συγκεκριμένος εμπρισμός. Ένοχοι λοιπόν, όλοι οι διαδηλωτές, έτσι όπως το λέει, με αυτό τον τρόπο, Το συγκεκριμένο πλήθο, έτσι το διατύπωσε, για το κάψιμο των εργαζομένων μέσα στη φάκα τη Μαρφίν. Αυτό είναι χυδαιότητα. Ακροδεξιά και αισχρή χυδαιότητα. Έτσι νοιάζονται για του νεκρούς και έτσι τιμούν τη μνήμη του, γιατί αύριο θα γίνει και εκδήλωση εκεί, φαντάζομαι θα είναι και ο Μάκη Βορρήδη. Με σιωφαντίε κατά, κατά όλων των διαδηλωτών, με σιωφαντία σε κάθε τι που κινείται, κάθε τι που σκέφτεται. Γιατί αυτό είναι το προβλημά τους και με την Μαρφίν και με διάφορες αφορμές αυτό αναδεικνύεται συνεχώς. Όσοι κινούνται αντίθετα με τα συμφέροντα που αυτοί ξερογλύφουν και υπηρετούν σαν γνήσια σουφάκια. Αυτούς έχουν στο στόχαστρο, θα χρησιμοποιήσουν τον όποιο νεκρό για να χτυπήσουν το όποιο κίνημα πάει να δημιουργηθεί ή υπάρχει ή σκέφτεται, τον όποιον άνθρωπο σκέφτεται να κινηθεί. Αντίθετα σε αυτά που αυτοί πρεσβεύουν. Γι' αυτό είναι ωραία χώρα η Ελλάδα. Το έχουμε πει πολλέ φορέ. Γιατί έχουμε τη δύναμη, την όρεξη, τη φαντασία να του πάμε τα νεύρα, σε όλου αυτού που έχουν αυτόν τον τρόπο σκέψη. Να διαδηλώνουμε τακτικά, με απόσταση ή χωρί απόσταση, ειρηνικά, να αμφισβητούμε ειρηνικά και μαχητικά και δυναμικά. Αν χρειαστεί, και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα, δεν θα το ορίσει κανένα βορείδη αυτό, και να του τρίβουμε τι προβοκάτσει στα φασιστικά του μούτρα. Το τραγούδι που ακολουθεί, έτσι όπως εκτελέστηκε, είναι από τη χθεσινή συγκέντρωση των καλλιτεχνών στο Σύνταγμα. Κάποια στιγμή το τραγούδισαν η από Αποφίλιου και η Γιώτα Νέγκα. Dzień Ja ty. I bachate panameno. Stychameni shu Αν έχει μια αξία να ζει σε αυτόν τον τόπο, είναι για να ζυμωθεί με ό,τι έχει δημιουργήσει ο λαό του πάνω σε αυτόν. Να κάνει δικό σου ό,τι το έχουν στερήσει και μαζί με πολλού να το πάρει πίσω. Το δικαιούσε. Έτσι. Απλά κοφτά δεν το διαπραγματεύεσαι, αν νιώθει ότι το δικαιούσε. Γι' αυτό αξίζει να ζει εδώ, για να ρημάζει το λαό με μνημόνια και φόρου και να συνεχίζει την παράδοση των χουντό μαυρογιαλούρων, που είναι πάρα πολύ γύρω μα, των κοντζαμάνιδων με κοστούμια και των γραβατωμένων δοσύλλογων. Όχι για να είσαι εκεί όπω είναι πολλοί από αυτού που κουνάνε το δάχτυλο πάνω στι ανάγκε του λαού και η μόνη σχέση, η μόνη σου σχέση με αυτέ τι ανάγκε να είναι μόνο το δικό σου όφελο από το εμπόριο και το ξεπούλημα του. Ο κύριο Θελοπών μα έκανε τη χάρη χθε να. Χτες, προχτες, δεν ξέρω πότε να αναφερθεί στην ελληνοφρένεια. Αλλά όταν κάνει σκουπίδια, πραγματικά σκουπίδια, όπω αυτά του Ράδιο Ξεφτύλα, τα γνωστά πεδάκια και δεν αναφέρομαι στα άλλα τα. τα... Κομμουνιστό φρεύων αφρονοβλαβή, τον Ελληνοφρένεια. Αυτή είναι κομμουνιστό φρενοβλαβής Και οι δυο του. Έτσι, και οι Ξέρουν αυτή γιατί λέω και οι δυο. Και Σαν του σκιώτε πανίδιου του. Έτσι, κομμουνιστό φρενοβλαβή. Και οι δυο. Όλοι με ασχολούνται με εμένα. Καλή μονομιχάναμε τέτοιο μπουμπού και δεν υπάρχει περίπτωση. Όπω λέει πολύ εδώ σωστά ο Τελοπών, είμαστε οι δυο μα. Και είμαστε και πάρα πολλά χρόνια. Όσοι ακούν την εκπομπή το Ε, χωράνε πάρα πολύ όμω, ανάμεσά μα, σε μένα και στον Αποστόλη, σε αυτή τη διάδα. Χωράνε πάρα πολύ και κατά καιρού μπαίνουν πάρα πάρα πολύ. Οι μόνοι που δεν χωράνε και δεν θα χωρέσουν ποτέ είναι οι τσαρλατάνοι που πουλάνε ματζούνια, οι αγύριτε, οι θεομπέχτε, οι κομπογιανίτε, τα ακροδεξιά ψεκασμένα σούργελα, τα ορφανά του πατακού, η γραφική νεοχουντέη παλιάτσι, το ακροδεξιό σκυλολόγιο γενικώ. Όλοι αυτοί δεν πρόκειται να χωρέσουν Οπότε, εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, αυτά τα πάρα πολύ ωραία, 11 10 80 να σας καλούμε να πάρετε τηλέφωνο, πείτε τα δικά σας. RadioPapaki.gr είναι το mail του σταθμού, παρακολουθούμε ότι γράφεται εδώ αυτή την ώρα, ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, ελληνοφρένειανε.gr είναι το επίσημο site, εκεί μας ακούτε τώρα live μετά έχω και στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει και διάλογο, ε, κάνετε και μια εγγραφή δεστιχείς τίποτα, Πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Ναι. Παραπολιτικά ναι. Ε, πείτε στον κύριο που μιλάει, δεν ξέρω ποιο είναι ο. Είναι ο κύριο Καλαμούκη ή ο άλλο. Πείτε στο φίμιο Α. ότι να του πάρει στο σπίτι του. Έχει πάρει στο σπίτι <laughs> κανένα δυο. Αλλά επειδή είναι λίγο ξαναμένη θέλετε να περάσετε καμιά βόλτα να σα τακτοποιήσουν. Όχι, να τακτοποιήσουν πρώτα εσένα και τη μάνα του. Εμένα μα έχουν τακτοποιήσει, <laughs> αλλά θέλουμε λίγο και ένα έτσι λίγο πιο. Θα θέλανε κάτι, θα ήθελα να πω ένα σωματάκι λίγο πιο συντηρητικό. Θέλουν και μια συντηρητική Θα θέλατε μια ρατσίστρια Η ίδια. Α, τι κάνετε. Καλά. Δεν ήθελα να σα μιλήσω. Μιλήστε μου. Ήθελα να σα βάλω μια ερώτηση. Αν ναι, ναι. θέλετε να κάνετε μια έρευνα και να το μελετήσετε και να το πείτε στην επόμενη εκπομπή σα. Ναι, ναι. Άμα καθίσετε και μελετήστε λίγο πώ έπεσε η Σοβιετική Ένωση, θα δείτε ότι ο τελευταίο ηγέτη είναι ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Έπεσε η Σοβιετική Ένωση. Όταν έπεσε, τέλο πάντων. Άρα δεν Μια ιδέα είναι όλα. είναι όλα. Δεν έπεσε. Στο... Μαζί το θέμα είναι ότι ο τελευταίο ηγέτη που επισκέφθηκε την Κίνα, λέει, πριν τον Μπορονο Ιωτονοέμβριο. Σύμφωνα με τα Ήταν ο Κυριάκο, του... το ξέρω. Κοινικά Κωνσταντίνο... του κομμουνισμού με λίγα λόγια. Ε. Εκεί το πα. Ακριβώ. Αν. Λεωτάω τώρα. Η ερώτηση μου θέλω να το κάνει έρευνα. Αν πήγαινε ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αν είσαι καταφέρει να εμφανίσει 1,5 δισεκατομμύριο κόσμου, ποιο είναι πιο δυνατό, ο Κούλη ή ο Κωνσταντίνο. Ε, θα αποδειχθείτε τώρα στο τέλο. <laughs> λοιπόν, πραγματικά ήθελα να σε ακούσω. Θέλω να σα κάνω και μια άλλη ερώτηση, γιατί πραγματικά τα θα θαυμάζω και μ' αρέσετε. Αλλά επειδή είμαστε από τη γενιά που ψάχναμε να βρούμε ακόμα και του καλλιτέχνε ήρωε και θα θεωρώ έτσι μόνο μια απορία και δεν είναι καυστικότερα αυτό πρωτά. Τι. Στο Sky γιατί πήγατε και δουλέψατε. Στο Sky? Γιατί πήγατε και δουλέψατε. Όλα τα φεντικά Στο είναι ίδια. Πειάς. Τι σημασία έχει που και πώς. Σημασία έχει να εκπέμπουμε. Τώρα, τώρα μου το δικαιολογείς καλύτερα. Σημασία να έχει να έχουμε φωνή. Ποιος θα έχει τα μέσα ενημέρωσης. Εμείς τα έχουμε. Αυτοί τα έχουνε. Καλημέρα, Ποστόλη μου. Μ, Τι κάνει. Α, καλά. Σίγουρα καλά, με όλα α, που γίνονται. Καλά είμαι, ναι. Τι έχει γίνει με αυτό το σκάιρ. Τι έχει γίνει. Δεν μπορεί να χωνεύσει ακόμα ότι βγήκαμε στου δρόμου και ότι θα ήμασταν συντεταγμένοι. Δηλαδή δεν μπορεί να το καταπιεχθεί αυτό, δεν το περίμενε. <laughs> Όχι, σα είχε για πιο μπάχαλους, τύπου ΣΥΡΙΖΑ. <laughs> τύπου ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα. Δεν μου λε και ο Μπογδάνο να τζει με όλου του Α μου που... λε έτσι, έφαγα μια τυρόπιτα. <laughs> <laughs> είμαι ωριακά. <laughs> μου είχε δύο φορέ Πουλίτσα, θες τώρα, ε, δεν λέγεται... Ναι, αλλά είναι στο σταθμό σου. Στο δικό Τι μου, αφαιρθεί. έχω εγώ σταθμό μου. Παράει παράδειγμα. Όχι, όχι, λάθο. Στα παραπολιτικά δεν ε, δηλαδή, δηλαδή. Δηλαδή. Ε, δηλαδή, δηλαδή, όποιος αν είναι. Ωραία, διαλέγω εγώ. Ποιο είναι Αυτό να μου πει. Έχει ίδιο. εδώ μέσα διάφορα. Πάει να πει ότι σ' αρέσουν όλε οι φάτσε που βλέπει εδώ μέσα, όλα τα μούτρα. Έλα, βουντέ, δεν, δεν έχει κανένα δικό χάρτη Και στο λεωφορείο το αστικό, μπαίνει μέσα. Ξέρει αν έχει μέσα ρουφιάνο, ανώμαλο, εφαψία. Έλα, βουντέ. Κομμενάρα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν το διαλέγει. Ότι έχει μέσα. Ό, αυτό το Ε, Ναι, εσύ μια θέση θε για να πά τον προορισμό σου. Σω το κι αυτό ναι ναι και ε, νέα κυραλυφή. ναι εγώ ίδια είμαι. ποιος είναι Ωραία, άκου νέα κυραλιφί Χριστό επιστολικών, την αλήθεια και περνάει η γνώση στο, στο δέρμα σου κατευθείαν. α ωραίο. Μπορεί, να, μπορεί να έχει απειλή για το ταχυδρομείο φίλε ναι ναι σωστό πώς θα τις επιστολές σωστό Λέγω Γιάννη, είσοπιο, και θα ήθελα να πω σε όλου του φίλου που λένε support art workers και ταλ. Ότι επειδή βλέπουν ότι ας πούμε αυτή η κυβέρνηση και όλε οι κυβερνήσει που έχουν αυτή την πολιτική τέλο πάντων, εμά δεν πρόκειται να μα βοηθήσουν. Στο μέλλον, μην κατεβάζουν μουσική, α πληρώνουν ένα CD, α πηγαίνουν να δουν ένα live, από το μηνιαίο του προεπολογισμού, αν θέλουν, α κόβουν 10 ευρώ και έρχονται να βλέπουν μια παράσταση. Αν θέλουν πραγματικά να μα στηρίξουν, επειδή νομίζω ότι αυτό είναι άλλο ένα χειροκρότημα και τίποτα άλλο. Είναι οδηγό. Μαρέβα ή Κοίταξε να ε, Για τη Μαρέβα δεν μπορώ να μιλήσω, γιατί είχε πει ο Άδωνης, είναι πολύ πρόστιχο αυτό που κάνουμε εμείς. Είναι πρόστιχο, είναι πρόστιχο. Αλλά είμαστε και, να το και αυτό; Είμαστε na na na, oh na na na, maio dia das amigas da minha Na na na, na na na. Oh na na na, olha as da minha louca doida Na Na Na na na. na Ο κ. Βασίλη είναι, αλλά δεν πειράζει. Βάλαμε το κ. Αδέσπι να ταιριάζει νομίζω, γιατί απαλύνει κάπω τον πόνο και οι δύο καλλιτέχνε, και ο Άδωνη και ο Βασίλη Λεβέντη. Καλλιτέχνε είναι και οι πραγματικοί καλλιτέχνε, οι οποίοι δεν είναι ικανοποιημένοι από ό,τι μπορώ να καταλάβω από αυτά που διαβάζω και επειδή αναλύουν σιγά-σιγά τα μέτρα που εξήγηλε χθε η κυρία Μενδών με την ηρωνία προ το Σταύρο Ξαρχάκο, όταν δέχονταν ερωτήσει. Η Μενδόνη για το Σταύρο Ξαρχάκο το <laughs> είδαμε και αυτό και οι άλλοι εκεί στο κυβερνητικό πάνελ. Έχουν βγάλει πολλέ ανακοινώσει. Έβγάλει και ο φίλο Δεληβοριά άλλη μια ανακοίνωση. Προφανώ δεν είναι υπέρ όλων αυτών που συμβαίνουν, γιατί θεωρείται από πολλού και εμπεγμός. Όλα αυτά τα μέτρα θεωρούνται και εμπεγμός. Και σήμερα το πρωί αισθάνθηκε την ανάγκη ο καλλιτέχνη Άδωνη Γεωργιάδη να απαντήσει στον Φίβο Δεληβοριά. Τώρα ακούω κάποιε υπερβολικέ λόγε. Διάβασα χθε τον κύριο Δεληβοριά. Που κάτι ωραία πράγματα, ότι θα κάνουν μήνυση. Δεν ξέρω τα είδατε, θα εμποδίσουν λέει, να παίζουν τραγούδια του κλπ. Λοιπόν, εγώ, ε, μέχρι να πολύ καιρό και τον κύριο Δελυβοργιά είχα την εικόνα που είχαμε περισσότεροι. Μέχρι τη μέρα που έδωσε μια συνέντευξη εφημερίδα των συντακτών, δεν ξέρω αν θυμάστε, ναι. όταν είχα κάνει εγώ τη δήλωση τότε για τους μετανάστε, ότι δεν θέλουμε να έχουμε υπερβολικού αριθμού μεταναστών στην Ελλάδα, και μου απήντησε με ένα αρχιδαίο υβρολόγιο επίπεδου καραγωγέω, α πούμε. Μετά από αυτό, κατάλαβα ότι ο κύριο Δελυβοργιά δεν εκπροσωπεί ούτε τα συμφέροντα των καλλιτεχνών, ούτε του καλλιτέχνε. Εκπροσωπεί ένα τυφλό, κατά τη κυβερνήσεω. Δικαίωμά του, παραλαμβάνω. Δημοκρα... Μα αρέσει η δημοκρατία για να μπορεί ο κύριο Δηληβοριά να εκφράζει το τυφλό του μίσου κατά τη αλλά καταλαβαίνουμε περί τόπου πρόκειται. Δεν μιλάμε περί αγωνία του καλλιτεχνικού Ωρα. κόσμου μιλάμε για το τυφλό μίσου κυβέρνηση. Δεν έχει αγωνία ο φίλο Δηληβοριά που είναι όλη μέρα με του μουσικού, που είναι ο μουσικό ο ίδιο και μιλάει μόνο με αυτού και ένα από του αξιολογότερου εκπροσώπους των μουσικών, τραγουδοποιών, τραγουδιστών και διανοουμένων, γιατί δεν είναι ένα απλό τραγουδιστή. Είναι η κλασική, το κλασικό μίσο που έχει η δεξιά σε αυτόν τον τόπο για του καλλιτέχνες, γιατί ποτέ δεν ήταν μαζί του. Κάποιοι ελάχιστοι ήταν, ανεβαίνουν πάνω στι δαλίκε και κάνουν βόλτε, αλλά όλοι οι υπόλοιποι και οι πολύ νοήμονε και οι σκεπτόμενοι, αλλιώ δεν μπορεί να κάνει τέχνη. Όταν είσαι μαζί με τον Άδωνη στην ίδια πλευρά δεν γίνεται τέχνη. Αυτό είναι δελφινάριο, δεν μπορεί να είναι τέχνη. Απέναντι λοιπόν του έχουν βάλει και μιλάει τώρα εδώ ο Άδωνης ότι δεν είναι καλλιτέχνη, δεν λειτουργεί με καλλιτεχνικά κριτήρια και ενδιαφέρον για την για την ομάδα των καλλιτεχνών ο Φίβος Δελβοριάς, αλλά η κυρία Μενδώνη ή ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι με τους καλλιτέχνες, με αυτά που δεν κάνουν όπως πρέπει να τα κάνουν. Και σήμερα το πρωί, στο Open που βγήκε, πέντε φορές αναφέρθηκε στο Φίβο Δελβοριά. Πέντε φορέ έχετε μιλήσει για το, το Δελυβοριά σήμερα. Ναι. Για το Φίβο. Μα, θα μπορούσε <σχελίσεις> να μην είναι. <σχελίσεις> <μην σχελίσεις> θα μου το παγορεύετε. Όχι καθόλου. Αν ζητήσει όμω να <σχελίσεις> παρεύει να απαντήσει, θα το επιτρέψετε. Εγώ ξηγάμαι τώρα να αποφύγω, Όχι λέω, αν ζητήσει να παρεύει να απαντήσει, θα το επιτρέψετε. Θα θέλω πολύ να παρεύει και να τον ρωτήσω τι όνειρο είδε αυτή τη φορά. Την προηγούμενη φορά είχε δει όνειρο δεν ξέρω αν θυμάστε. Ναι. Δύο τεράστιου γενετήσιου αδένε πάνω από την πόλη. Αυτή είναι η ελευθερία. εντάξει, είπαμε. Θεοποιήσαμε κάποτε σαν νιάτα μα ανθρώπου που μέσα στην κρίση έδειξαν ο καθένα τι πραγματικά ήταν, κύριε Παυλόπουλε. Έδειξε ο καθένα τι πραγματικά ήταν. Αν υπάρξουν απολύσει, σα παρακαλώ, ξέρετε με παρακαλώ. Δεν θέλει να το χρεώνετε στην Τρόικα. Αυτέ ήταν αποφάσει δικέ μου. Έδειξε ο καθένα τι πραγματικά ήταν. Όντως έδειξε ο καθένας τι πραγματικά ήταν μέσα στα χρόνια της κρίσης και είναι το μοναδικό θετικό της οικονομικής κρίσης ότι φάνηκε ο καθένας ποιον υπηρετεί μέσα από το μετερίζει του την τέχνη, την πολιτική ή οτιδήποτε άλλο. Στη, το, στο Press Room χθες ρωτήθηκε ο κύριο Πέτσας για τον Σταύρο Ξαρχάκο και έριξε την μπάλα όχι στην Εξέδρα στην απέναντι πολυκατοικία. Ο Σταύρος Ξαρχάκο δήλωσε ότι ξανακοιτώντα του 16 πυλώνες του προεκλογικού προγράμματο τη Νέα Δημοκρατία διαπίστωσε ότι υπήρχε παντελής έλλειψη πολιτιστική πολιτική και καμία πρόνοια για του ανθρώπου τη τέχνη. Σα προβλημάτισε η δήλωσή του κατά την πρόσφατη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Σχολιάστηκε και πώ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και σε ποια επόμενη εκλογική αναμέτρηση το κόμμα σα προτίθεται να συμπεριλάβει και τον πολιτισμό ω νέο πυλώνα. Φαίνεται ότι οι πολίτε είχαν διαφορετική άποψη στι εκλογέ τη 7η Ιουλίου όσον αφορά το συνολικό πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία και επομένω και του πολιτισμού και γι' αυτό σήμερα είναι πρωθυπουργό ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα μεγάλο ποσοστό ώστε να είναι αυτοδύναμο. Και το ίδιο θα γίνει και στι επόμενε εκλογέ όταν θα φτάσουμε στο τέλο της τετραετία και θα ξαναζητήσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού πάλι με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα κάνει τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη. Γιατί τα έπα αυτά ο Ξαρχάκος, επειδή βγήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 42%, 40% και επειδή θα ξαναβγεί με 40% και αν θέλετε. Και σιγά μην ακούμε τον κάθε Ξαρχάκο. Εδώ ερμηνεία σε ελεύθερη μετάδοση και απόδοση τον όσων είπε ο κύριος Πέτσας Λαός, δεύτερο μέρος. Ναι. Καλησπέρα σα. Γεια σα. Το βρήκαμε και το Μέγκα, έτσι. Ωραίο είναι. Μπράβο, τι μου το λέτε. Να σα ρωτήσω κάτι. Παραπολιτικά και Μέγκα είναι του ιδιοκτήτη, επιχειρηματία. Από ό,τι ξέρω, όχι. Α, εγώ γιατί έχω ακούσει ότι. Κι εγώ έχω ακούσει, αλλά από ό,τι ξέρω, Α, το Μέγκα είναι του Μαρινάκη, τα παραπολιτικά είναι του Κουρτάκη. Το Κουρτάκη, όχι με τα κρασιά, έτσι. Όχι με τα κρασιά, όχι με τα <laughs> κρασιά. <laughs> λε. Δεν έχω ρωτήσει. Ξέρω εγώ, λε να έχει καμιά τέτοια. Όχι τα κρασιά, όχι, ναι. Λες, να έχει Ερτσίνα θα ρωτήσω δεν ξέρω Ρε αυτό που είπε τώρα Μόλις που βγάζα στην εκπομπή τώρα. Να βγαίνεις στον δρόμο Και να συναντάς τον οποιοδήποτε άνθρωπο Και να σου λέει ξέρεις κάτι τώρα Υπάρχει κράτος Υπάρχει κράτος. Υπάρχει, βέβαια υπάρχει <συμή> κράτος Και το διαχειριζόμαστε εμείς ήθελε να πει Μπράβο. Υπάρχει <συμή> κράτος που, που μας συντηρεί Τα τελευταία 50-60 χρόνια Δεν κολλάει πολύ με αυτό που έλεγε ο Τσάκωνας Ποιος Τσάκωνας πάει ο τσάκωνος, τώρα, που Τσάκωνας <συμή> Έλα τράγε, σε έπιασα. Πού ήσουν αυτή τη μεγάλη βδομάδα για την Πρωτομαγιάρε. Δεν είναι αυτό που νομίζει, πουθενά. Σπίτι μου, στην καραντίνα. Ναι, σπίτι σου, αι. Δεν ξεμίτησα αντίπ. Λοιπόν, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα που αλλάξανε οι ρόλοι με τον κορονοϊό, γιατί δεν άλλαξε και εσύ να είσαι εσύ στο μικρόφωνο και ο ευθύμιο στο τηλέφωνο να του ταχώσουμε. Α, έχετε άκτη, βλέπω. Όχι, δεν σου Ναι, ναι, κι άλλη μια παρατήρηση. Τι σου είπε αυτό ο μαγαζόπορο που είναι άθεο. Άκουσε το θύμιο να λέει ότι μέσα στη φύση. Άισι βλέπουμε αυθεντικά πράγματα και να λένε αυτά η άνθρωποι και Εντάξει, δεν πειράζει, περαστικά φέτο. Ναι. Συγνώμη που ενοχλώ, καλησπέρα. Αγαπά. Καλησπέρα, ενοχλείται. Ελαφρώ, πάντων είχαμε και άλλους κάνουμε, Δεν ήταν ώρα να ακούσουμε εσά. Τι θέλετε. Να σε καλά, να σε καλά. μου τι θες. Τίποτα, μάρ, τίποτα. Να Έλα, καλά. δεν πειράζ, μάρ, δεν το να σε καλά, που Καλά. Ναι. Χέρε παραπολιτικά. Ναι, ναι. Πού μπορεί να ακούσω αλλού αυτό το πρόγραμμα. Στο site. Ελληνοφεια.gr. Το site μα λέω, ελληνia.gr, έχει αυτό το πρόγραμμα το έκτακτο. Τόσο, το Σε ακούω από το διαδίκτυο. Μπράβο και στο YouTube, Ελληνούν Official. Ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά επειδή μου κάνει διακοπέ συνέχεια δεν μπορώ να Εδώ σε βόλθο, λοιπόν, δεν έχει κάτι που να κάνει αναμετάδοση. Στο βόλο, ε! Δεν βλέπω κάτι. Έχω λάρισα. Μήπω πιάνει το TRT 95,1? Το πιάνει μόνο εκεί πέρα. εγώ το TRT δεν μπορώ να πιάσω. Ναι, ότι εκεί το πιάνει, το πιάνει. Ναι, τι να σα πω τώρα, δεν έχω κάτι ε, άλλο. Έχω στερέψει. Εσεί είσαστε οι πάντε στο σταθμό ή είσαστε από τα παιδιά που εκπέμπεται. Αυτή Είμαι από τα παιδιά που εκπέμπετε. ήθελα να ρωτήσω κάτι τι? για το Δημήτρη που ήταν στο Sky. Όχι στο Sky. Α. Το. Πώ θέλω αυτό. Open. Α, Και εσύ τώρα και με δεν σε κόβω, βοηθάω. Μέγχα. Όχι στο στο άλλο που είναι ένα κολομόσο, το Στο. τώρα. Στο ρεαλ. Yeah. Το Real. ο Δημήτρη ο. Ποσκοτώσα. Γιατί. Και... Το... Ο Δημήτρη ο, ο Παναγούλη. Είμαι ο Θε που είναι. Τι σκοτώσανε, Τον Παναγούλη τον Αλέκο, δεν σκοτώσανε. Τι σχέση έχει ο ένα με τον άλλον. Εσύ πιέζεσαι τώρα. Απ' τα παιδιά που εκπέμπεται. Ποιο είναι από τα παιδιά Ο Αποστόλη. Αχ, σε ευχαριστώ, Ο Αποστόλη. Γιατί με ευχαριστηρίζει. Για Ότι να πω, συγκινούμε εύκολα. Να είσαι καλά, να πόσο χρόνο είσαι. 77. Καλά είναι. Και κάτι άλλο, αν χρειαστεί να κάνουν κακό σε εσά, θα το κάνω σε μέναν. Αν χρειαστεί, Αν, αν πάνε να σα κάνουν κακό σε εσά, θα το κάνουν σε μέναν. Γιατί καλά, γιατί να το κάνουν σε εσά, Γιατί σα αξίζει πολύ. Άντεβρε, τι είναι αυτά που λε, Καζωμάρε. Τέλο πάντων, γεια σου. Έρα, να είσαι καλά. Αυτό είναι το Μπελατσάου στα τουρκικά από το συγκρότημα Group Yorum. Yeah. χτές από χτε τρινεί και τον τρίτο νεκρό. Συγκρότημα στην Τουρκία που έχει τρει νεκρού. Είναι ο Ιμπραήμ Κότσεκ, χτε. Έχουν τις προηγούμενες μέρες άλλα δύο μέλη του συγκροτήματος είχαν πεθάνει η Χελίν Μπολέκ και ο Μουσταφά Κότσακ έδιναν, έδιναν, δίνουν μάχη γιατί υπάρχουν και άλλοι ενάντια στην κυβέρνηση Ερντογάν και ενάντια στις απαγορεύσεις των συναυλιών τους τους έχει κόψει ο Ερντογάν για ευνοή λόγους Έχαμε ξανακούσει και πριν ένα μήνα περίπου όταν είχε φύγει η Χελίνη Μπολέκ. κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε γιατί έχουμε τις παραγγελίες. Το λαό δηλαδή που έχει αιτήματα. Εμείς εδώ τα υλοποιούμε κάθε Παρασκευή για 14-15 λεπτά. Αυτά μας πάνε στο μαγαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Έλα αποστολή από, από... Βέλγιο σε πρώην, από Γάνδη, ξέρει εσύ. Από έτσι. Γάνδη. Μου φέρθηκε Γάνδη, που λέμε. Μου πέταξε το Γάνδη και ξεκινήσαμε να τσοκωνόμαστε, ξέρω εγώ. Ακριβώ, ακριβώ. Πέτσεται ένα απόσπασμα χθε τη συνέντευξη τη Κωσιόνι με τον Ρουβά, ξέρει, με τι φράουλε. Με τι φράουλε, ναι. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Θέλω να μου το συνδυάσει αυτό μαζί με εκείνη την παλιά το απόσπασμα που είναι ο Ευαγγελάτο. Με, με τη Στάι. ναι. Θα περάσει από εδώ κακαουνάκι, θα τον παίξω κι εγώ. Φτιάξε αυτά όλα μαζί με μια ρα τσοντούλα ιτερνετική έτσι να Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να φάτε φράουλες Κάβλα Μια φραουλά γιατί είναι, έτοιμε. Εντάξει δεν είναι ακόμα πολύ έτοιμε Αλλά από χρώμα είναι πολύ καλές Ωραία να μου δώσεις, να με κεράσεις Καλά θα γίνει χαμός Θα γυρίσεις από εδώ Θα τον παίξω κι εγώ Θα πρέπει να μου πείτε Σε τι ακριβώς θα υποφεληθώ κι εγώ Ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα! Την πλείνω μετά να τη φάω. Δεν χρειάζεται πλήσιμο, να ξέρεις. Την τρώω έτσι... Τέλεια! Μπορείς να είναι λίγο πιο όριμη αλλά... καύλα. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Δώσε. Από Κίκι, είμαι ό,τι καλύτερο είχε, μαζί με Βελόπουλο να πουλάει τις κυραλιφές του. Το κίκι τι είναι? Το κίκι είναι το ζετέ το μου, του καρβέλα, τα κομμάτια. Είναι καλό, είναι το μόνο που ακούγεται. Οι διαχρονικών για όσοι έχουν προβλήματα φίλε και φίλοι με ε, μυϊκούς πόνους και τα λοιπά είναι ό,τι καλύτερο είχε! Πάμε όμω το μαγικό! Εγώ σε σένα έδωσα τα πάντα στη ζωή. Μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών. Εγώ σε σένα έδωσα αγάπη αλυσινή. Ήλβιζαντινών και τελειώνει το άγχο του. Μα δε σου έφτανε. Μα δε σου έφτανε. Με το εταιρικό λοιπόν. Είμαι ό,τι καλύτερο είχε. Είμαι εγώ αυτό κατορικό και φίλοι. Αλλά δεν το κατάλαβες ποτέ γιατί δεν είχες μυαλό. Θα μεθυμηθείτε; Θα μεθυμηθείτε αυτό που σας λέω; Δοκιμάστε το. Μια βαραγγελία για την Παρασκευή. Το βιντεάκι που παίξει από το Μάστερ σε Φωθύμιο. Με, με τι το... κατίνε αυτέ με τα σαλάμια, ναι. Ναι, ένα, με τον πογλάνο να λέει το λογίδιό του. Μετά υπάρχει ένα βιντεάκι που λέει: Κύριε σε αυτό ο ακατανόμο, το μην ξένα από το όνομά του, που κάνει κάτι εκεί, κάτι επιφωνήματα, κάτι τρελά. Βάλ τον μαζί με το Σεραίο αν μπορεί. Πέτα μου και λίγο άδονη που στο ζητάω πάντα και μου το βάζει. Και για να τελειώσει, θέλω να, άμα γίνεται, να μου βάλει αλέφαντο να λέει στα εξηγόρα. Μάθε πάλιτσα. Κατεβαίνω κάτω στι 3 ώρα τη νύχτα και τη βρίσκω να τρώει σαλάμια κυτριά αλλά εδώ είμαστε βίγκαν. Έσχος! Έχω πρόβλημα με τις βίγκαν λεσβίες όταν αυτή τη λεσβιακή βιγκανικότητά τους θέλουν να την επιβάλλουνε δια της βίας. Οχοχοχοχ. Οχ, μου. -tok. Στα <Ριζι> Κολοκύθια τούμπανα. Μάθε μπαλίτσα λοιπόν άλλο τίποτε θέλετε. Μάθε μπαλίτσα στον άρχοντας ρωτάς τι Σήμερα... έγινε τώρα. ΑΓΟΡΑ Μα μου. Θέλω μια αφιέρωση για την παρασκευή. Έχω μια μ***α εμπνευση. Πέμπειρας. Βελόπουλος με Φανή Δρακοπούλου. Απ' τη δυπή μου και Απ' τη ζωή μου Ποτέ μα ποτέ. Απ' τη ζωή μου απόν, hey. στη μέση. Έρεμα. Μια και πιάσατε στο MasterChef τι πολιτικέ. Ξέφτα, είδατε τι πολιτικέ ατάκε. Ποιε πολιτικέ ατάκε, τι είχε. Ο Κουτσόκουλο, που είναι καυτό πολύ ωραίο τύπο, κοροϊδεύεται την Ρένι. Γιατί λέει: Καλά, ρα παιδιά, γιατί η Κυρίθρα δεν είναι vegan. Και του κάνει ο design, γιατί και καλά εκμεταλλεύεσαι την εργασία τη μέλη σα. Σε παρέα, Κουτσόκουλο, αυτό είναι κομπεκταλισμό, δεν είναι veganισμό. Εγώ να πω ότι δεν γνώριζα ότι την Κυρίθρα δεν μπορούν οι vegan και οι δεξιτέρε να, να την καταναλώσουν. Ότι είναι εκτό. Μεταλλεύεσαι εργασία. Μεταλλεύε εργασία, αυτό είναι καπιταλισμό, δεν είναι. Nie no. <laughs> <laughs> <get> wiem, <coughs> Μια παραγγελία θέλω. Είναι ή τον ραψοδόφιλόλογο A. Hey, Έλληνα, κάπως έτσι λέγεται, μαζί με ε, εκεί η Χιτικάμπο και Άδων Γεωργιάδη εκεί μπλέξα. Ή το... κάπως σου λένε τώρα, δεν θυμάμαι. Ταμπού ρομπότα. Μιλάει και λέει αυτό. Είμαστε όλοι εν δυνάμει Γνώση είναι δύναμη και δύναμη σκοτώνει. Μα πρέπει να τη βρούμε και να την πάρουμε μόνη. Δεν υπάρχει σύστημα, αλλιθινά να σε μορφώνει. Θα βάλουμε τους μετανάστες πάνω στα πλοία και θα τους πάμε Υπάρχει σύστημα να σε διαμορφώνει, Να σε αποπλατώνει και να σε αποστηρώνει. Να σε μπαστούνει, να σε αποξενώνει, Να σε πληζώνει, Να σε επιδάνατε και ρατώνει, Να σε τελειώνει. Έχουμε επιτέλου πάρει απόφαση ότι δεν του θέλουμε αυτού του ανθρώπου. Που του θέλουμε, Του μετανάστε, του οικονομικού μετανάστε. Να σε καλά εκεί που σε κυλπαντελεί. Ισού να άχρηστο πάνω στη γη. σύμφωνα με μια αλλοκοτυπική μια μίξη ξυχιτανική. Που το μαζί ήλε. Φωτιά θα το βάλουμε το ξενοδοχείο. <συσχε> μαζί με αυτού. <συσχε> να μην βγει κανένα, να γίνει πραξικόπημα. Στρατό να κυβερνάει και να γκρίνει να φύγουν με αεροπλάνα. Κυρακατίνε και όλοι κυρπαντελίδε. Μαζεμένοι σε βρωμόπολη σαν κατσαρίδε. Υπάρχουν εκαταπαστέ για κάθε μια που είδε. Είναι παιδιά, είναι γκόνια. Σλασκαρισμένε βίδε. Και την άλλη με τον Βακαλάο που λε Μπούκοβο, Μαζί με τον Βελόπουλο που λέει Μπούκομα, Μπούκομα. Αυτά. Ναι. Γιά σα. Μπορείτε Συνταγή. Συνταγεί, το Βακαλάω. Το Βακαλάω, παρακαλώ πείτε μου, τι δε σημειώσατε. Ε, ε, έξι, έξι φύλλα. Δηλαδή το Βακαλάω. 6, 6, 6 φύλα, ναι. Σε χαρτιμένο. Πρέπει να τον έχετε ξαλμυρίσει. Ναι, ναι. Μην το βάλετε έτσι με το αλάτι το φωτρόμε. <laughs> έτσι θα τα λησάξει. Α, έξι φύλλα. Κα, θα τα κόψετε δηλαδή κομμάτια. Θα τα, κομμάτια, κομμάτια. Ναι. Έχετε μαχαίρι κοφτερό. Καλά, θα. Κάτι θα βρείτε. Αλλιώ με σουγιά. Πώ το κόβουμε που θα δείτε με κοφτερό μαχαίρι. Με κοφτερό μαχαίρι, ναι. Το βάζουμε πάνω στο ξύλο κοπή. Α. α. Ναι, και τα κόβουμε σε παραλληλόγραμμα κομμάτια. Α. Οι πλευρέ να είναι 4 επί έξι. Έτσι ψίνεται καλύτερα. Α, ναι. Μην έχει τώρα. Μην έχει... Άλλο σχήμα το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο, δεν ξέρεις Α. ποιο ψήθηκε καλά. Πες αν το κόκαλο. Ναι. Από τα πλάγια θα κοπεί. Από τα πλάγια, ναι, ναι, ό, το, Ας... κόκαλο, το κόκαλο, δεν ακούσεις το κόκαλο. Να σας πω. Ναι. Τρεις δωμάτες. Τρεις δωμάτες. Κρεμίδια; Ναι, κρεμμύδια, ναι. μπαχάρι. Okay. Και μπαχάρι αναλόγως τα γούστα. Και το μόνο που μένει είναι να βρείτε ένα πολιτικό να το πετάξετε. Δεν ξέρει ματίχα και, και αλλάζει μαζί. Μαστίχα και άλλα, όχι μαζί, όχι μαζί τη μαστίχα. Α. τη μαστίχα πρώτα θα πρέπει λίγο να αντιμαστήσετε. Όταν, όταν πάρει μια μορφή που είναι έτοιμη για να κάνει τη φούσκα, τη φούσκα, εκείνη τη στιγμή τη βάζετε. Όχι, λέει, πρώτα κομπανισμένη λέει. Και από κάτω λέει χαρήθο. Ναι, ναι, σε περίπτωση που πούμε έχει πει ο γιατρό δεν κάνει να ματάτε ή έλει κολλάει έλει στα ιερό. δόντια ήδη θέλει ζάχαρη το δόντι. Θα δει χτυπήσετε. Με... Κοπανημένη κάτω την μαστικά τη να γίνει λιάτσα. Και μπουκόφο, μπουκόφο, και μπουκόμα, μπουκόμα, και μπουκόφο, μπουκόφο. Θα φέρετε λεπτά στο φούρνο, να θα τα βάλουμε στο κρεμμίνι, στο κατσαρόλα. Ναι, τι φαΐ είναι αυτό που φτιάχνουμε τόση ώρα, ναι και? να ψιδαρίσουμε, να βάλουμε, τη... α, και πιπεριά. Πιπεριά, οπωσδήποτε πιπεριά, ε, πιπεριά, άλλο. αλλά τις καλές, τις χλωρίνη. Να σα πω, τίποτα άλλο. Το μεράκι μου, ονομένοι και καλή όρεξη. Άννηθο βάλατε, σα είπα, Άννηθο. Λίγη ζάχαρη, όχι. Δεν σα είπα, Άννηθο. δεν το θα... Και άνιθα, λίγο, ε. Ναι, και αν μπορείτε να βρείτε, θα δώσει άλλη γεύση, θα το απογειώσει. Γειαστά, γειαστά αρχίζει το κούκουτσα. Απογειώνει τη γεύση. Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή, με αφορμή την 9η του Μάη, που είναι το Σάββατο. Η η της νίκης νίκης λαών. Το τραγούδι Θέλω να ζω από τους μοντάζ. Έχει ένα στίχο που λέει Βέτονικά στο φασισμό, μόνο με τα οδοφράγματα. Βάζει μετά κανένα 3, 5, 10, έτσι μικρέ δηλώσει αυτών των φασιστόμητρων που δικάζονται αυτήν την περίοδο τη Χρυσή Αυγή. Μετά βάζει το κομμάτι το φασισμό βαθιά καταλαβαίνον, δεν θα πεθάνει μόνο του τσάκη έτων. Και βάζει δηλώσει από όλου αυτού του δημοκρατικού τόξου που εκφράζουν Φασιστικέ ιδέε τύπου Βελόπουλο, Άδωνη, Βορύδη κλπ. Και κλείνουμε με το, με το στίχο του από το τραγούδι το ρε σύνδεδου για τον κόκκινο στρατό. Τα φτιάχνω δικά μου τραγούδια δικό μου κόκκινο στρατό. Πότινα χαιρετίσματα από το Βερολίνο. Πετρολικά το φασισμό, μόνο με οδοφράγματα μα το πεδίο. Την πολιτική ευθύνη για την δολοφονία στο Κερατσίνη την αναλαμβάνουμε. Θα κρυφθεί εν καιρό από την ιστορία. Ο Χίτλερ δεν έχει κριθεί ακόμα από την ιστορία. Ο αρχηγός ζει το σιωπή, ζει το Είμαστε πασίστε, είμαστε και ναζί. Και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν το κοίμα τη φυλή μα. Γιατί αυτά Πολύ ναζιστικά εμένα να βρίσκουν κάτι αντίθετο. Η επιβολή του νόμου, όπως ξέρετε, εμπεριέχει σε αυτούς που δεν συμμορφώνονται στοιχεία αναγκαστικότητας. Αυτή. Όλοι μιλάνε, λες κι αλήθεια είναι δικιά τους. Κρατά τα όπλα μου καλά κρυμμένα και περιμένω τον καιρό. Κι ό,τι κι αν γίνει δεν θα πάω με τη μεριά του. Έχω δικά μου τραγούδια Δικό μου κόκκινο στρατό Για Παρασκευή, σου έχω μια εντολή. Για πε. Παρακαλώ πάρα πολύ τον αγαπητό κύριο Βελόκπουλο να πουλάει εταιρικών. Αλλά αντί για εταιρικών θα λέει μα το μπούκομα. Και στο τέλο θα βάλει και το πρέσβη που έλεγε στο διάλογο ρεζιλεύετε τον κόσμο. Καθάρματα για τελείωμα. Πώς σου φαίνεται. Νόστιμο. Ευχαριστώ πολύ, Αποστόλη μου. Πάμε καλά, φίλε μου. Όσοι έχετε πρόβλημα θα με θυμηθείτε. Προλάβετε τώρα. Μόνο μπούκομα. Είναι το καλύτερο δημιούργημα βοτάνων που έγινε ποτέ. Γυναίκα υπουργού που είχε 4 χρόνια έπαιρνε φάρμακα, γυναίκα δεν μπορούσε να έκανε τίποτα κλπ. Είναι μια χαρά! Πούκομα! Πούκομα! Χριστός! Πούκομα! Πούκομα! Το διάλορε ζηλέπετε στον τόπο! Καθάρματα! Έλα ρε σε ψάχνω τόσες μέρες, ήθελα να σκόνω αφιερώσεις για πρωτοβαγιά. Λοιπόν, τρία τραγούδια, αν μπορείς να μου τα βάλεις στην άλλη Παρασκευή El Vals de ο ύμνος της εργατικής τάξης από τους ΚΑΠΕ Working Class Hero από Beatles, λίγα από όλα, από Τζον Λέννον, μάλλον όχι από Beatles, Μην είμαστε και βλάκοι, μην τα λέμε αμόρποτα Και νέα όγδας και σαριανής στον τοίχο από Πασκάλι Τερδί Working class hero is something to be. O, i to, i to, i to, Working class hero is something to be Othy θυμάμαι απ' του πατέρα μου Δεν μου λε, θα μου βάλει ένα τραγουδάκι να τα ακούσω την Παρασκευή. Ναι, αμέσω. ποιο φταίει, εγώ που μεγαλώνω. Τι είναι αυτό, κρίση τρίτη ηλικία. Όχι καλέ, από τα 30 μου τα ακούω. Από τα 30 τα ακού, δεν το ζητά από τα 30, όμω τώρα το θε. Τι λε, καλέ που δεν το ζητά από τα 30. Τώρα έρθει η ανάγκη που Είμαστε... το χρειάστηκε. <συσχε> αχ, αχ, αχ, αχ, πώ μη τέτοια. Είμαι 60 χρονών. Νιάτο. <συσχε> <συσχε> Τώρα που έφυγε και παγόρευσε, έτοιμη να τρέξει τα λιβάδια, ολόγιμνη. Μπα την καταβρήκα μέσα. Να, μια χαρά. Να και τα καλά του mm. κορονοϊού. Είδε. Mm, mm. Λοιπόν, έγινε. Πάτε. Και να που τα ταξίδια μείναν μόνο. Όνειρα. Και να που οι φωνέ και τα τραγούδια σώπασαν. Να που η ζωή τώρα πιο γρήγορα και να που τα παιδιά και τα παιχνίδια χάθηκαν Δε φταίω εγώ που μεγαλώνω τι πίσω πλατά Οχρόνο δεν φταίω που μεγαλώνω, φταίω ζωή είναι <μυρίζει>